Άλληλε ψήνες να πάρουμε συνέντευξη ψινόμουν, αλλά, uh, لا, στον τροχονόμο του Βαρδάρη. Θα ψυχιστούν όλα, εντάξει τώρα πάει και το άτομο. Τον έχεις δει τι κάνει έτσι, είναι φοβερός. <laughs> Αφού παίρνω μου ότι μόνο εκείνη είναι διασταθής,ς... Και ας ναι. να το πεις. Να πάω να το ντεσκοπήσουμε μια φορά. Ξέρω ότι μια αποκλειστικότητα, πώς το πουλήσουν σε κανένα... Πέρα την πλάκα κάνει καλή δουλειά όμως έτσι. Δεν είναι ότι okay. κάνει απέτυχα στον Μάρξο. Για okay. όσους ακούνε και δεν γνωρίζουν το λόγο άτομο... Να μπουν στο YouTube και να πατήσουν Michael Jackson τροχονόμος. <laughs> ε, αυτός mm. είναι τροχονόμος ε, στη διασταύρωση Βαρδάρε, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ά, οι, περισσότεροι, οι περισσότεροι που είναι από εδώ το ξέρουν σίγουρα. Μπορεί ε, είναι... μετά το τροχονόμο, να κάνουμε και ένα intro. Ε, κάτι ακόμα με τροχονόμο, αυτός ξέρεις όταν κάτω με μισημεράκι που σπάει κινδύνους και δεν χρειάζεται να είναι έτσι τέτοιο, τη υπεύθυνη μηχανή, ξαπλώνει πάνω. Yeah, Κρίστο okay. αυτό. Μάται, κανονικά. Όχι, όχι, απλά ξαπλώνει <laughs> και κοιτάει τη διασταύρωση. Μόλις μποτιλιάρει και ξαναπάει. Δεν είναι, κάνει τη δουλειά του σωστά, εγώ αυτό έχω να πω Θα κάνουμε το ίντρο τώρα mm -hmm. Ωραία, 25 πέμπτο podcast του newsfilter.gr Μια φορά προσθέτω με τον Στέφανο από εκεί <laughs> Έτσι Ήταν ένα σκηνικό, περνούσαμε, παιδί μου Είχαμε πάει <στονίκη> την πτυχιακή τέτος πάντων εκεί πέρα, πέρα πρέπει να πάμε Και επιστρέφαμε Και είχε αρχίσει κίνηση Και... Εντάξει ο Στέφανος και εγώ, στα μάτ... μας έπιος στο φανάρι και όταν πήγα ξεκινήσει, επειδή είχε λίγο γλίστρα το πάνω σπίνιαρε λίγο τα μάτια μου. Οπότε, ξέρω, πιάσαμε μπροστά από τον τροχονόμο Ο οποίος έκανε άντε, άντε περάσουμε, ξέρω εγώ. Γιατί πήγαινε αργά ο Ζεύλος. Ήρθανε τέτοια. Πολύ γέλιο. Ωραία. Τώρα που πείτε το podcast Και τι άλλο. Ε, και ας πούμε. Ε, είσαι... Έχεις δύο λεπτά, μισθανέψεις. εντάξει, το κάνουμε χαδαρό. Μην τρελαίνεσαι. Για πες τρελαίνεσαι. Ε, να σας πω, τώρα εγώ το τελευταίο καιρό την κάνω, διαβάζω, γιατί σιγα σιγά πρέπει να αρχίσουμε να δίνω πέρα μαθήματα. Γιατί ήμουν να πάει πτυχίο. Ναι, αλλά αν δεν περάσω μαθήματα πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο. εντάξει, το είναι άλλο θέμα. Και να μπλώσω 500€. Επιπλέον. Τ Τώρα που διαβάζεις τι άλλο Τι άλλο Χειροτεχνία τίποτα ξεκίνησες, φλεκτόκα. Είδα το βιβλίο του Σεκέντου Στο γυαλί όλα Το Αστέρι του Βορρά Το Αθέρι του Στεριά Είναι από το βιβλίο από την γνωστή ταινία The Golden Compass Ωραία το ταινία είναι το βιβλίο Είσαι το βιβλίο, βιβλίο, Κάλα τίος πάντων και τι άλλο, ε... εγώ δεν φοβόμαι την ταινία. Περίμενε, περίμενα. Της διαφόρασης και μετά. Να, ναι, έτσι... το Demon partς το κάνει. Της, το Demon partς. Και μετά. Και η ίδια η εκδοχή, η Στον επαγγελματικό τομέα... προσπαθούμε να βρω βιλιακό ακόμα. ...και να κάνει... Στο πότε, στο 8, έτσι. Έλα, <στασμίλωστο> έλα, έλα. Ωραία, για διαγωνισμό. Όποιος προσεγγίσει καλύτερα από ό,τι θα βρει ο Χρυσός δουλειά. Και το στείλουμε comment Σε αυτό το τέτοιο όμως, το άνθρωπος που θα βγει. Για χ μην είναι πολύ κοντεμίδι, πρέπει να είσαι... Σαν διέχομαι από τότε θα Φαντάρος Πρέπει να δουλειά βρίζουμε αμέσως στα τόματα Σωστό όχι Σωστό πα, ρε Πώς το Πώς μπορείς να με πας Φαντάρος Α, ναι, μας το πες Ναι, μας το Α, ναι, εντάξει, μήνθηκα Ε, πες το, πρέπει να το κάνουν όλοι, θα το Εντάξει, το κάνουν όλοι, πώς θα το Καλά Έχεις επιλογή ή θα πας φαντάζως ναι. ή θα κάνεις ένα χρόνο εθελοντική εργασία. Να το ξέρω, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης τουλάχιστον είναι εθελοντικός στρατός. Στη, στην Τανζανία... Ή θα πας παντρευτείς. αυτό που Ναι, πρέπει. εθελοντικός είναι άμα θες να εθελοντική εργασία ξέρω εγώ κάπου... του... Ξέρω αν το Είναι σαν, ε... το σαν που για τα μικρά αυτό που λέει ο Άγγελος. είσαι υποχρεωμένος να κάνεις τόσες ώρες όπως θες. Τέσσερις έχει μια αίσθηση. Και κατά τα άλλα βλέπω και ταινίες. Αυτά. Φαίνεται. Εσύ, Τι, εγώ εγώ διαβάζω. Δεν θα περάσουμε ένα μάθημα. Σε και διαβάζεις και σε βιβλιοθήκης το Τη σχολή Της Ναι, διαβάζω στην βιβλιοθήκη, όχι στην κεντρική. Ναι, αυτό είναι εχει αλλά δεν μπορείς να αυτό. ότι ο k δεν έχει. Αυτό μπορείς να χρησιμοποιήσεις το δεν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις εντύνουν σου η να ξέρεις. Εντάξει. Ε, δεν μπορεί γιατί εγώ δεν έχω πει για το K-TOM, δεν το αντιπαραθέτω με το δικό μου k το αντιπαραθέτω με το 95 έτσι, να βγει. Ε, όλα αυτά μπορεί να πει. Με <laughs> <laughs> <laughs> να σχόλει και πάνω το plugin Πάνω το εύκολο, αν μιζω Ναι, γιατί εσύ που στιγμίζεις δεν κάνουν ό,τι comment Δεν έχουν το plugin Όχι, αν το πρόγραμμα είναι... ε... Αν ακούσετε απότομο ήχο να σκάσει τη θα είναι μπάθα Λίμουν μου φαίνεται Λίμουν που βάζεις, κάτι έλεγες, Δεν μπορείς να βγεις εσύ εύκολα εκεί Είναι, τι ώρα, να κάνεις μια είπα ο πάω 10-11 είπα ο 4 Βάζω στο στέφανο mm. που περισσότεροι νομίζω εκεί πέρα πάνε οι αυτομπόμενα που τι οι περισσοτεροι νομιζω εκει περα ακούσει. Δεν ξέρω γιατί πηγαίνουνε, αλλά το θέμα είναι ότι έχει 1200 θέσεις και είναι ανα πάση στιγμή 500 άτομα μέσα. Και πολλά αυτά δεν βρίσκει θέση. <Ρελίως> αυτό ισχύει ήδη παλιότερα. Γιατί είναι... Που πάει... Κοίτα, άμα φύγε καφέ μισή ώρα και να κάτι διάλειμμα, το οκ okay. Το έχουμε ξαναζητήσει <Ρελίως> αυτό. Ναι, <Ρελίως> το έχουμε ξαναζητήσει με θα σου πω τώρα, δεν ξέρω ήταν. χαρτάκι ο άλλος, επιστρέφω στις 4 η ώρας που... Ε, ναι, Το είχα κάνει κι εγώ. μια θέση, δεν Σε δεν θυμάσαι. Το μετά από 5 και Εξάβαλα τα βγλιαστέφουρ και τα και τα Να πούμε σήμερα ότι ένα λίγο άρχιτο κάνω παρένθεση Επειδή <ελίου> το intro άρεσε να γίνει, σχήμενο που ναι. Εγώ μετά το θα πάω ακόμα καφέ Εντάξει Και πά. μην το Εδώ <ελίου> πέρα Άγγελος παίζει με με κομμολόιτ Εγώ δεν έχω το ξέρεις Ωραία, και Να Δυσούρα μαζί, δυσούρα μαζί πήγαμε και το πήραμε. Δυσούρα είναι δυσούρα μια, ήταν μια τραγική εμπειρία αυτή μπορώ να πω. Λάκο, γιατί περάσαμε στο Βαρδάρι από γεματούτσικα. Μάλιστα. Και δεν ήταν και πάρα πολύ ευχάριστη η πέρα. Καλά έκανε. Λοιπόν. <laughs> Απλά <laughs> μετά δεν μπορούσες να Όχι χωρίς πλάκα, το μέρος, Όχι, δεν, δεν, δεν είναι δε. Τι <laughs> <laughs> λοιπόν, τα νέα μου είναι ότι τρέω και δεν φτάνω για να προλάβω το μαθήμα για να πτυχιο. Μάλλον προλάβω. Μπάτε, Σήμερα έμαθα, χτες μάλλον διαπίστωσα ότι είχα κάνει λάθη μέσα των μαθημάτων... Ωραία. <laughs> χτες ε, ξαναμίλησα τα μαθήματα που μου μένουν... Ήλικα των 22, 22 και βρήκα <laughs> ότι τελικά δεν χρωστάω, δεν χρειάζομαι επιλογής μάθημα. Δηλαδή χρωστάω μόνο 5 υποχρεωτικά και αυτό. Ενώ παλιά νομίζω ότι χρωστάω και 1 επιλογής. Μάλιστα. Και έχω 3 επιλογής παραπάνω να θέλω. Έτσι. Άλλαξε ένα μάθημα, πήγε άλλη μέρα και καλύτερα. Και γενικότερα... Ήταν πολύ χέρις το δεύτερο καιρό. Μπορεί να περιμένω... Κανάπε... Ωλυθιός, αντιπλακείς να είναι κανείς. Εντάξει, αυτό είναι άσκητο Τι Τι έπαιδες. Θέλω να μας πεις θα την ιστορία πίσω στο λεωφορείο. Όχι. Έλα, πες. Δεν είναι σωστό, είναι προσωπικό. Όχι, εντάξει, γιατί οι άλλοι που το βάζουν σε είδα στο, στο site... Πούμε... να σε... Σχετικά με το σε Ωραία. Άμα θέλετε Όχι, δεν σε ειδικό α πούμε Αν και δεν είναι στα βασικά. Να ξεπίσουμε λίγο για το πόσο καλό είναι το... αυτό. Τώρα. Ναι. Κάτσε. Τι ναι, θα λέγαμε τώρα intro. Εγώ αυτά. βασικά μου έσπασε θα βγάλουν το... το ειδικό τέτοιο. Θα βγάλει σε άρθρο και εκείνη την πρόσκληση που λέγαμε. Ναι. Νόμιζα ναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι, πρέπει δεν έχει υπάρχει το πω δεν για να πάμε να πάρουμε τα πτυχία γλυκών μας με τον Άγγελο την εκεί Τρίση Φεωρή, όπου στείλεις και η ώρα. Επιτέλους ήρθαμε. η ώρα δεν μπορούσαμε. Όχι, η ώρα. το πρωί, που να 5 να Δύο που θα είναι λίγο περίεργοι πάνω στο σκηνή, θα θα να στο δικό σου το blog γράφω εγώ. Ωραία, πας και την κράξεις στο άρθρο μου. Ναι, Ακριβώς. Να πω κάτι λεπτό για το intro. Ναι. Πώς ε, σας, ε, σας φαίνεται εσείς σαν host, ε, χω, σαν guest στο, στο blog. <laughs> αυτό θα έλεγα. Το, αυτό θα το έλεγα και εγώ αυτό. <laughs> Ότι πλέον προσωπικά άρθρο μου μπέμει στο blog του Άγγελου. Το oceanandarkpblogs.gr Ας είναι ο καφές ρε φίλε, χαλάρωσε δε, ας ακουστεί. Ε, γιατί αν εντά, και εντάξει δεν σκουπεύω να γράφω και πάρα πολύ συχνά γιατί δεν έχω και τον χρόνο, αλλά ό,τι προσωπικό βγει θα βγει εκεί. Να έχει τον νου σας. Θα είσαι προσωρινός φιλοξενούμενος ε, ή ε... Προσωρινός θα είμαι γιατί ε, μόλις... άμα ορκιστώ τέλος πάντων... Okay. θα σκουπεύω να κάνω μετά... θα βάλω. Σκουπεύω να κάνω mm. ένα site που θα κάνει merch όλα τα άλλα που έχω. Και θα It's... είναι όλα εκεί, ξέρω εγώ. Με το το κάποιο ή? τρόπο. <laughs> Αυτό το ζητούσαμε και μετά. Αλλά γενικότερα επειδή μου τώρα temporary μπορεί να βρεις και σε άρθρα μου μεμονωμένα στο το Αν και τώρα τελευταία πάει και τη γράφει αυτό που γράφω. Τι σου είπα πήγα το βάζω στη σχολή, δεν έβλεπε και μετά είναι και δεν Εντάξει αυτό το βάζει με Αυτό το σου και Ναι. Αφού θα σε κάνει συνεργάτη και το γράψουμε το δεν, δεν έχει άλλο λογαριασμό, είναι ο ίδιος είτε, έχω τα άπηρα χωρίς να τον ενημερώνω. Απλά είτε, Εγώ ναι, απλά ναι. Με το άλλο, άμα με διαγράψω από συνεργάτης κάποια φάση. Τα που θα μείνουν με το όνομά μου, άραγε. Και απλά δεν μπορώ να γράφω καινούρια. Δεν ξέρω. Ας πρέπει να το στάρμαι, λίγο. Θα, κάμουν, αγκές, και το... Λοιπόν, ε... θα το ε... κάνουμε και εδώ. Λοιπόν, θα αυτό, πίση, το θες να κάνεις καφέ, ας Λοιπόν, το intro εδώ το podcast. Ε, όχι είναι για... Το Sayida δεν το είπαμε θα... είπα όμως Τα θα αναφέρω θα πούμε πούμε το θέμα θα... Θα πούμε... Λοιπόν σίγουρα θα πούμε <σχελίως> για το Sayida γιατί δεσμευτείκαμε να κάνουμε την συζήτηση ναι. ε... Θα πούμε για μια υπηρεσία δορυφορική κατά κάποιο τρόπο που προσφέρεται προσφέρεται στην Ελλάδα και δεν ξέρω αν προσφέρεται στο εξωτερικό και είναι πάρα πολύ καλή Για ίντερνετ δεν είναι για ιδέα. Ε, για download. Για download, ναι. Ε, και να πούμε ότι το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι παράνομη. Δεν είναι... Παράνομη μορφή, είναι γι' αυτό πρέπει να το ακούσετε. Νόμιμο. Και, Νόμι. και θα, πούμε, θα κάνουμε μία mini κουβέντα για σειρέ. Λος το λόγιο. Τζέζον διά... και ίσως και κάτι άλλο. Όλοι χαμένοι ενωθείτε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα για καφέ. Για να φτιάξουμε καφέ. Σε να κάνεις καφέ. Μπορείς <laughs> <laughs> να πεις και το γράψεις στο σε Ε, Και να γνωριστούν μετά. Όχι. Γιατί να το δέχομαι? Να γνωριστούμε ρε, έτσι. Πες μου, τι χρειάζεται αυτό το πράγμα δηλαδή, αυτό το σάκ. Κοίταξε. Ωραία, για το... Για να πούμε έτσι, <laughs> <αφή> <laughs> δηλαδή. για <laughs> πούμε το δίκιο, δεν κάτι. Ωραία. Ε, όχι, αυτοί, δεν <laughs> Για να πείτε να Για να Γιατί, μου... Μπορεί, να είναι κάποιος που θα γράψει την περίπτωσή του και να πετύχει μετά. Να Άντες... το το κάνουμε Εγώ δεν χρειάζεται, χρειάζεται. Ωραία, δηλαδή δεν είναι κάτι που χρειάζεται. Ε. Ωραία, τώρα άμα κάποιος δεν το χρησιμοποιήσει, είτε για την πλάκα του, -ou, δηλαδή να πει... Όχι να θέλει να προσβάζεται να οτιδήποτε, να θέλει να το γράψει απλά ότι είδε κάποιον κάποια κάπου και το γράφει. Και να περιμένει μετά να γίνει κάτι, εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι. Να ξέρω ότι εγώ το νομίζω, αλλά όσου λέω μιας εκατομία. Ωραία, μπορείς να το γράψει και να περιμένει μετά. Όπως είπε χιωπ Κάτσε να σου σπομπερίμενε, ωραία. Κάτσε <Ρι> εσύ, <Ρι> εσύ, <Ρι> εσύ ρε, παιδί μου, σου ζητάει ένας φίλος του να σου να, να βγει για καφέ, ωραία. Έτσι. Και θες τον να τον αποφύγεις. Ναι. <Ρι> και του λες ένα ψέμα, ρε, παιδί μου, ότι ήθελα κάτι στο σπίτι για τη άρρωστη Και πας γίνεις έξω, ξεβλούν μια κοπέλα και πάει και το γράφοντας, σε είδα. Hey, σου Λίγκλερ παιδί μου, γράβει, είδα αυτό να με κίνει τα ρούφα Αν γίνει αυτό το πράγμα, α... Και το βλέπει ο ασχολητός Αν γίνει αυτό, ξέρεις να σου πει με τα φίλες σου Ήταν ψέμα, <laughs> ήταν ψέμα Λίγκλερ <laughs> Λίγκλερ, λοιπόν. <laughs> τι είναι αυτά τα πράγματα, οι <laughs> <η> ρουφιανίες Λίγκλερ, <laughs> <έτσι, Εγώ> θέλω <laughs> να, <laughs> να μάθω Εντάξει, δεν έχω μάρα πληθείς θέλω να μάθω αλλά Λέω θέλω να Πού έχει πάει... Αν... Ε... Όχι... Κάποιος το έκανε αυτό επειδή μου το έγραψε... Τι και το ο άλλος και εσύ να την είχαν να δεις... Όχι ε... να ε... το μάθω όσο το πράγμα επειδή μου Δεν πώς το μάθεις... Εγώ είχε δεν να το μάθει Ε πες στο site, αν δεις να Καταρχάς... Ε, να πούμε ότι δεν το έχουν ψάξει πάρα πολύ έτσι... Γιατί μπορεί κάπου Καταγάλι να πούμε ότι τα site θα είναι δύο τα ελληνικά που έχουμε βρει εμείς Έτσι. Το sayida.com και το sayida.gr Ελληνικά Παύλαι. είναι δαδιο δηλαδή. Και τα δύο ελληνικά Pavla, Το com είναι αυτό το οποίο σε παύλα saypavlaida.com είναι αυτό που βγάλουμε στο site Το άλλο είναι move, μην πείτε <laughs> Και υπάρχει το άλλο ε, Το οποίο το έχω γράψει εγώ σε σχόλιο κάτω από το άρθρο Έτσι. Για να μπει άμα θέλει κάποιος, ωραία Τώρα εγώ τις διαφορές παρατήρησα λίγο που τα κοίταξα Είναι ότι στο, στο, στο GR έχει και πολλές ανακοινώσεις που έχουν βρεις μέσα και τέτοια. Και δεν μου καθόλου αυτό. Γιατί αν, ακόμα και αν γράφει για κανονικό άνθρωπο <laughs> Εντάξει, εγώ όταν περιγράψεις ποιον είδε κάπου στη γειτονιά μου, μπορεί να καταλάβω ποιος ήταν. Π.χ. αν έχει κάποια συγκεκριμένη συνήθεια, και ας πούμε κάτι δεν ξέρει ότι πέντε τάδελος φορείς κίνημας... Ας πει, τι σου βλάει κουλούγια έξω που είναι ή άρχι πετάκια Αυτό για παράδειγμα, ωραία, είναι μια κακή χρήση. Γιατί όταν τον κάνεις δηλαδή... Όχι, εντάξει, τη γνώμη μου δεν σε το άλλος γιατί μόνο στη φταίει ας πούμε, αλλά είναι κακοήθεια. Ωραία. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν αυτά τα site έχουν κάποιο χώρο, που να γράφω ρε παιδί μου ότι αυτοί συναντήθηκαν μετά από το τέτοιο αυτό, όντως. Μπορεί να φύνει ο άλλος, Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. νομίζω έχει, νομίζω έχει, νομίζω έχει. Ναι. Παιδιά, εντάξει, δηλαδή, το έχουν παρακάνει πια με αυτό το πράγμα του. Δεν γίνεται άλλο. Ε, όχι ότι γίνεται εγώ ακόμα. Ε, όχι ότι γίνεται. Ε, όχι ότι δεν θέλω να προχωρήσεις. Επίσης, επίσης, ίσως και να σκεφτώ να λες τις προάλλες. Πάνω στο θέλω αυτό. Ότι... Φταίνει και λίγο επειδή μου οι άνθρωποι σήμερα, γιατί δεν είναι όπως παλιά. Δηλαδή, πόσο εύκολα γνωρίζεις κάποιον άγνωστο κάπου Δηλαδή πας ότι σε, σε, σε ένα καφέ, σε ένα μπαρ α πούμε. Σε μπαρ όχι στο τριβόδισκλαμπ το... α πούμε. Θα πρέπει να πας να το μιλήσεις. Ναι, ε, θα πρέπει κάποιος... Παλιότερα πήγαινε σε, έκανε κάποιους την κίνηση α πούμε και, και γνώριζονταν ή έφερνε γνωστός γνωστούς. Ε. Τώρα πλέον έχω διαπιστώσει ότι δεν γίνεται αυτό πια. Δηλαδή ο καθένας είναι με, ένα, με, ένα, με μια παρέα συγκεκριμένη, ε! Έχει δηλαδή μια-δυο παρέες. Αλλά δεν γνωρίζεις καινούριά τον, Ξέρω... Όπως παλιά, Σουσχείας. Όπως τώρα, παλιά, ε, ε, Εγώ λέω ότι παρτήρησα. Τώρα κι άμα ο άλλος παιδί μου δεν γνωρίζει καινούργια άτομα ούτε αν πάει να κάνει κάποια κίνηση ο άλλος ε, απαντά. Δηλαδή ακόμα κι αν πας να γνωρίσεις κάποιον τότε σου θες έναν απόμακρος άλλος. Και γιατί μπορεί να φοβάται κιόλας. Σου λέει τώρα αυτός που ήθελε πιο συν. Τι είναι, ξέρω εγώ. Παλαιότερα ήταν πιο, πιο ανοιχτοί οι άνθρωποι. Σε συγγνώμη, και σε τέτοια. Αλλά τώρα εντάξεις δεν ξέρως που βαλάει μαζί του, αυτό Εσύ δεν έχεις άδειπα. Γι' αυτό όλα λέω ότι αυτός είναι, ένας... αυτός είναι ένας τρόπος, δηλαδή από το πως γράφει ο άλλος καταλαβαίνεις άμα... λίγο τις... Ε... τις προθέσεις του. Δηλαδή στα σχόλια άμα δεις έχει μερικούς που είναι κάπως εκθητικοί, άλλους που είναι α πούμε που καταλαβαίνεις ότι το κάνουν για πλάκα ή για κοροϊδία Υπάρχει και κάτι άλλος που το πιστεύουν παιδί μου ότι υδράφοντας το θα το δει ο άλλος και θα, και θα, και θα κάνει τι είναι. <εκλ> δεν ξέρω, αν μπορείς να το κάνεις για πλάκα και μπορείς να πετύχει. Λειτουργεί και αλλιώς έτσι αυτό. Να σου πω κάτι εγώ το βλέπω και λίγο πιο... εντάξει οκ, okay, μια υπηρεσία για πλάκα. Κι άμα γίνει ή έγινε. Αυτό. Εγώ θα σου πω και ένα άλλο, <εκλ>. το πιο πολύτιμο πράγμα το οποίο κανείς πιστεύω κανείς δεν έχει είναι χρόνο για πράγματα. Ωραία. Εσύ πράγματα. εγώ. Γιατί εγώ όταν ήμουν στο Λύκειο είχα τελό χρόνο Έπαινα σχεδόν κάθε μέρα για τσάτ ξέρω εγώ Που δεν έχει τίποτα Εντάξει εγώ δεν θα ήθελα να σπαθαλίσω χρόνο που έχω σε τρία πράγματα Γιατί είναι αυτό δηλαδή οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μικρές Ελάχιστες γιατί Είναι είναι επειδή Πα Γιατί ήξεσαι τι και, πες... και να το διώνω στο άρθρο Και επειδή είναι, είναι κάτι καινούριο ε, πέτσε και με τα μούτρα ας πούμε Σου λέω τώρα ένα πράγμα και σιγά σιγά μπαίνει στη συνέχεια μπαίνει στη συνέχεια να δεις κοιτάξτε δεν είναι υπάρχει και ένα, μια άλλη παράγοντας που δεν σκέφτηκε κανείς όμως νομίζω εμάς yeah. yeah. τουλάχιστον yeah. εγώ ίδιος από εσάς τους δύο παίζει ότι εγώ μπαίνω και γράφω εκεί ένα τέτοιο και μετά μπαίνω κατά καιρούς όποτε θυμάμαι ή τέλος πάντων κάποια άτομα το παρακολουθούν ωραία υπάρχει περίπτωση εγώ γράφω κάτι ένας άλλος γράφει κάτι άλλο μια κοπέλα γράφει κάτι τρίτο αλλο αυτό μπορεί να γίνει και στα chat, τα απλά α πούμε. Ε, τα chat πεθαίνουν πλέον, ποιος κάνει chat. <laughs> το facebook αυτό το το λόγο είναι φτιαγμένο. τη με πριν, you'll feel Τι είπε, Ποιος άλλαξε το status του Α, ναι, σωστά. Ποιος δει και εγώ μετά. Όχι, θα το πει Τον κανονικά. Και Way to go. Για πες. Πει, όχι, όχι, όχι. Γιατί, όχι. Ναι, θα γίνει κάτι. Όχι, όχι. Ναι, πες, ναι, το mysemara.gr <laughs> Τι να τι, τι κάνεις εκείνη την ημέρα. Ξέρω κάποιες μέρες και του χρόνους σου βγάζει ότι Εκείνη την άλλη ημέρα έχεις κάνει αυτό. Ανα, Αναμνήσεις και έτσι. έτσι ε. Καλό αυτό. <laughs> δηλαδή όταν αξίζει κάτι μια μέρα, το γράφεις και το θες. Μας καλά, το γράφεις και μπορείς να το βλέπεις και μόνο Σαν ημερολόγιο. Ναι, σαν να πει ένα site και έχεις ένα μικρό πανεράκι, ωραία και κάνεις login εκεί πέρα και σου πετάει το λογαριασμό σου δεν έκανε σήμερα Αυτό δεν είναι τίποτα, αυτό, αυτό είναι πολύ Αυτό που είναι τάμπτο Ούτε interface δεν χρειάζεται αυτό, σκέψου μια βάση να κρατάει αυτό. το κάθε user και απλά μετά θα κάνεις ένα widget για να μπορεί να το εμφανίζει ο άλλος στο δικό του λεγούς Οι... Οι... account Ο Καλό θα κάνουμε το άλλο που μπορούμε τώρα που είναι εύκολα. Να κάνουμε μια φάρμα δείτε. για έναν διπλήσιο. Ναι, να το μάρτυψω. Τώρα που βλέπω λίγο το ντρί... Dreamweaver με Dynamic, δηλαδή με PHP να συνδέσω, θα γίνει σε <laughs> μία μέρα αυτό. Φτιάξες, έχει υποθεί παππούλι το Dreamweaver. Ε, καλά, ναι, το Dreamweaver... θέλουμε κάτι άλλο, να πούμε. Ε, δεν θέλω να το πούμε. Κοίταξε, πρόθυρο. τα βασικά που χρειάζεται είναι... Το βασικό που χρειάζεται είναι AJAX, σε αυτά όλα. Γιατί κάνεις κάτι, αλλά να είναι και όμορφο. Αυτό. Οπότε, προς με και ε, για παίσμα για το, το Δωεφοϊκό Ναονόδικ ah, Ναι ναι Αυτό ναι. μπέφτε και oh. με πήμε καφέ τώρα, δεν ξέρω τίποτα για αυτό πει λοιπόν, υπάρχει μια υπηρεσία Play. Εδώ στη Θεσσαλονίκη και μια στον αθήνα και παντού Λε <laughs> παντού Που έρχονται κάποιοι άτομα στο σπίτι σου <laughs> <laughs> Ηλεκτρολόγοι κυρίως, παντάμε <σούπερ, laughs> Ε, μπείτε καφέ <laughs> Δεν χτυπάς το Μπεγλέρι, σε παρακαλώ. Μη δηλαδή. βρω το χτυπάς τις χάντρες. Έχουν τη λοιπόν, πλούν καφέ, σου ανεβάζει την ταράτσα, σου βάζουν ένα Μά πιάτο Ωραία, γίνεται. Εh, ε, γίνεται στο μπαλκόνι, σου εδώ ενώ θα ανοίξει την πόρτα. Σου βάζουν ένα δορυφορικό πιάτο α, δεν λοιπόν λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, να το πω λίγο που δεν σου <laughs> Σου βάζουν ένα δορυφορικό πιάτο και ένα... Δηλαδή, το Ωραία. Τώρα με αυτό το δορυφορικό πιάτο μπορείς να πιάσεις, να μπει σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο ουσιαστικά είναι το δίκτυο που έχουν δημιουργήσει τα άτομα που έχουν το, την υπηρεσία εκεί okay. δηλαδή βλέπεις τα άλλα άτομα και μοιράζεις τα αρχή από τα άλλα άτομα σαν ένα τεράστιο, ε, δίσκος που γίνεται sert σε όλους αυτούς ένα peer-to-peer -peer δίκτυο δηλαδή ένα αλλά peer -peer. Με, συγκεκριμένο, με συγκεκριμένο δίκτυο φτιαγμένο okay. ναι και είναι, μπορείς να κατεβάσεις οτιδήποτε βάζουν τα άτομα πάνω στο DC στο πρόγραμμα κάτσε όμως λίγο γιατί αυτό DC++ δεν ξέρω να αυτό. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Τι είναι σένα. Γιατί αν έφυξε κάτι τέτοιο, να πα πα δίκτυο. Α, εντάξει. Άμα <Τι> έχεις το δίκτυο, ωραία. Αυτοί έχουν κάνει δηλαδή ουσιαστικά όλη την, ε, την υποδομή για να μπορώ εγώ να συνδέα με μέσω δορυφόρου με το δίκτυό του. Μέχρι και καλά. Και μετά λες εσύ ότι τους δείχνω προφανώς ένα κομμάτι του δίσκου που θέλω εγώ. Δηλαδή <Τι <Τι> λέω τα αρχεία που μοιράζομαι είναι αυτά. Άμα θέλεις τα μοιράζεις. Ναι, σε αυτό το φάκελο μοιράζουμε τα αρχεία. Πάρτε του. Ωραία. Εφόσον είναι και μικρό το δίκτυο ακόμα Ο γιατί φαντάζομαι... μεγάλο είναι. Πάρα πολύ μεγάλο. Έστω. Α, Α, η, το, ε, αυτοί που έχουν το δίκτυο δεν είναι παράνομοι για το λόγο ότι δεν κρατάνε σε δικούς σερβερ φαντάζομαι τίποτα. Λοιπόν, γιατί άμα κρατήσουν copyright ε, δικό ναι, είναι, είναι. είναι παράνομοι. Καλά εντάξει. Φαντάζομαι θα έχουν προστατευτεί. Αυτό το ίδιο δεν είναι παράνομο. Όχι το δίκτυο δεν είναι παράνομο. Αυτό που υπάρχει μέσα είναι σίγουρα παράνομο. Το θέμα μας ποιο είναι. Άμα τους πιάζουν αυτούς τα γραφεία του να έχουν τέτοια θα τους κλείσουν. Οπότε φαντάζομαι αυτοί προστατεύουν τους αυτούς από κάτι τέτοιο. Το θέμα με εμένα είναι το άλλο. Μήπως μπορούν να πιάσουν εμένα που συμμετέχουν στο δίκτυο και με διαμοιράζουν υλικό. Κοίτα, να, σπορώ... να με βρουν δηλαδή να μέσα να από την αυτή. αλήθεια... Ή ε... από την αλήθεια... Ή από την αλήθεια... Ή από την αλήθεια... Ή από την αλήθεια... Ωραία, από την αλήθεια... Ωραία, από τους ISP τους κλασσικούς μπορούν να σε βρουν όταν θέλουν. Ωραία, Αλλά... θες ή μη, τελος παντων αυτο ειναι μια ευλογη ερωτηση που νταει η απαντηση δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, είναι γενικά τι μπορεί να γίνει άμα σε καταλάβουν. Τώρα, ε, τι θέλω να πω. Οι ταχύτητες είναι φουβέρες, Ας πούμε ένας φίλος μου ε, τι είχε κατεβάσει. Πόσο πρέπει να 7 λεπτά. Ναι, το τελευταίο. <laughs> 7 λεπτά. Ξέρω. Να το δει ο και Κοίτα και μου. Και τι άλλο θέλω να πω. Ε, υπάρχουν και κάποια GUI tools σε παιδί μου τα οποία μπορείς να δεις ποιος είναι άλλος, ποιος έχει άλλος στο δίκτυο και ποιος είναι πιο κοντά σου για να τραβήξει πιο γρήγορα από κοινού τα δεδομένα. Και είναι χωρισμένες περιοχές. Καλαμαριά, Τούμπα, Χαρλάου. Uh -huh. Και είναι πάρα πολλά και chat, να μιλάς με και επίσης, άμα δεν ανεβάζεις, αν βάλεις ή ανεβάζεις με όριο, το θέσεις εσύ, το θέτεις το όριο Σου λένε, κοίταξε, αν το κάνεις αυτό θα κατεβάσεις και με το ίδιο όριο Κοίταξε, αυτό είναι μπλαϊκή, γιατί εφόσον δεν σου τρώει ταχύτητα από το κανονικό internet Δεν σου δίνει το κανονικό, πρέπει να το άλλο, Να Δηλαδή είναι... συγχρονούς. Δεν ξέρω. Να σου πω γιατί το λέω. Γιατί α πούμε... αυτό θα δόλεπαι πάρα πολύ. Για παράδειγμα... 5 κιλομπάιτ α πούμε να ανεβάσεις. Στα torrent. Στα torrent. Τι συμβαίνει. Επειδή η σύνδεσή μας είναι 768-256. Είναι ασύγχρονος Είναι πρόβλημα. Γιατί εγώ θέλω να το αφήσω μια μέρα να ανεβάζει. Αλλά ανεβάζει με το έντρελ της ταχύτητας που κατεβάζει. Και εμένα δεν το αυτό το πράγμα. Εν πέμπτο. Άμα αυτό... Ότι μπορώ να ανεβάσω... Ότι μπορώ να κατεβάσω μάλλον σε μέγεθος, μπορώ να το ανεβάσω κιόλας με τη ίδια ταχύτητα Με βολεύει πάρα πολύ Γιατί γενικά η λογική Εγώ πιστεύω κανένας που κατεβάζει δεν έχει πρόβλημα να ανεβάσει το ίδιο yeah. Αλλά τώρα, άμα εγώ πρέπει να ξοδέψω ένα μήνα για να ανεβάσω αυτό που κατέβασα Λογικά πρέπει να είναι... τέτοιο. θα σου πω, είναι φοβερές ταχύτητες Δεν ξέρω αν είναι συμφωνισμέλες Και επίσης η τιμή είναι 70 ευρώ Για όλο το πακέτο η, Είπα, το... η, η τιμή είναι πολύ φθηνή. Εντάξει, το 70 ευρώ δεν είναι τίποτα. Η φάπαξ δεν πλήσει τίποτα άλλο. Αυτό που δεν ξέρω είναι πόσο. Το DC ε... χρησιμοποιεί, λες, χρησιμοποιεί λες το DC. Ναι. Αλλά μπορώ να κατεβάζω μόνο από αυτός που είναι γραμμένοι στην υπηρεσία αυτή. Αυτά. Όχι από την κοινότητα το DC τεράστια που έχει παγκοσμίως. Έτσι δεν είναι. Ναι, έχουν κάνει αυτή κάτι για να host Σ το DC. Σαν, ε, τσάτ, σαν ένα channel δικό τους. Αλλά τα αυτά που θα βρεις εκεί μέσα είναι απίστευτα ας πούμε, πολλά. Έχεις α πούμε μια ποικιλία καλή. Έχεις πάρα πολλά. Εντάξεις τουλάχιστον να τα δεις. Ας πάρουν κάποια σουλάκια, έχει ποικιλία. Ή... Γιατί πάρα... δεν βάζεις ένα άσου γι' αυτό. Ήδη το μεθαφες. <laughs> δεν ξέρω παιδιά, θα βγάλω. Αλλά πρέπει Φάλενα, να βάλω εννοιφορίες. Να λέω με... και... ένα αναλυτικό ας πούμε. Βάλει... Είναι ενδιαφέρον. Θα τους ρωτήσω. Άμα μπορείς κιόλας πάνε και μια αυτοψία. Δεν θες του πως λειτουργεί αυτό. Κάνε μερικές έρευνες έτσι περίεργες να δεις τι έχει. Κάνε μια μυστήρια. Κατέβασες σε 50 λεπτά, σε 40 λεπτά είσαι πέντε ταινίες μας Ωραία, γιατί εντάξει, αυτό βολεύει, είναι, ειδικά για υλικό όπως ταινίες και μάλιστα να έχεις δηλαδή, κάποιο υλικό που δεν μπορείς να το βρεις, να είναι σπάνιο Οκ okay. Και να περάσουμε σε κάποιο άλλο θέμα Βλέπω έγραψες εκεί πέρα και ένα θεματάκι Ναι, αλλά το έγραψα για να δούμε αν θα το πούμε τελικά Οκ okay. Γιατί έχουμε και διαδραστικό podcast εδώ πέρα. <laughs> είμαι, κάνουμε όπως το Cinemacast. Που είναι αδερφοί αυτοί που μιλάνε στο άλλο δωμάτιο και κάνουν chat. Για να ρωτήσουν την άποψή της. Κάτι φορά το Cinemacast πρέπει να το ψάξουν να το βρω. Το Cinemacast εγώ το έχω ακούσει. Το είπαμε εμείς και στην προηγούμενη τέτοια. Εντάξει, καλός τσκο Τώρα ξεκίνησαν προσπάθεια για podcast. Ας το πούμε, δεν θυμίζουμε. Γιατί είναι καλό, ας πούμε. Όχι το podcast, αλλά η προσπάθεια που γίνεται. Η... Τα παιδιά από το Έβγαλα ένα πρώτο podcast αλλά Α, είναι πολύ, πολύ μικρό. 3-4 λεπτά. Και τι τι μιλάνε σαν και εμάς για επικαιρότητα γενικά και όλα. Α. Γενικού θέματος δηλαδή. Α. Εντάξει, ε, από την αλήθεια δύο βαριδίες που έχουν να κάνουν, Πρώτον τυχώσαν πάρα πολύ ναι. η κυβέρνηση και τέτοια. Το, το νιώθω. Τυχώσαν πάρα πολύ, πολύ ε, Μιλάμε, βγάλα πολύ χολίο. Και το δεύτερο που, ναι, που αρέσει, κάνανε αρέσει. και τους το ζητήσαμε το, το σχόλιο το πόσο... πριν δείξουμε ότι δεν ξέρω κατά πόσο. Γιατί μου τη βάλανε μουσική μη Podsafe Και είπαν, ναι, τους έστειλα μετά σε comment ότι δεν ξέρεις όσο θα πρέπει να βάλετε safe Και είπε, ναι, στο πώς θα πάμε Podsafe γιατί, εντάξει, το διεκινυνεύουμε Από ότι μου απάντησαν Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω και πώς θα κινηθώ Αλλά, εντάξει, κάθε κοινό προσπάθεια οφείλουμε να τη λέμε Εντάξει, άμα θέλουν εύουν, και, και περιμένουμε το podcast KB. του... του Τάσου Όχι oh, καλά Τάσου είναι KB Ναι, KB Άντε βρε KB Ή και και ταινία αυτών Α! Την πέμπτη. Γουουουου. Δεν πες. Γουουουου. Δεν το πούμε όλα. Την πέμπτη. Αρχίζει το Lost. Τέταρτη σεζόν του Lost. Και... Εντάξει. Ο καιρός. Πώς πέρασε μόνο ο καιρός. Ο Ο καιρός είναι καλός. Εντάξει, εμείς στο περιμένουμε τον Μάιο. Ξέρετε γιατί ξεκινάει τώρα το Lost, ε! Γιατί το θέλουν Ελοχήν. Α. Τι, γιατί? Το θέλουν Ελοχήν. Ε, από αυτούς που λέει είναι η Ελ και τέτοια. Αμφιλήσω πολύ γου το Lost. Για ποιος εγώ είναι που το παιδί με το Μάιο ε, αυτό το... Για το... πες το τι θα... Το τι προβλέπουμε προ. να περιλαμβάνετε την σεζόν. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές εικασίες για το τι μπορεί να περιέχεται αυτή η season Όχι <συσχε> θα <θεμπύει>. Εγώ νομίζω ότι θα επιστρέψει άρα. Παίζει. Μέχρι στο Lost. Θα όμως. Αυτό δεν είναι παλικός έτσι. Γι' αυτό μετά το ίδιο. Εγώ περιμένω να βγει μια ταινία που θα Σαν το scary Πλάκα, πλάκα αυτό είναι καλή Αν μπορούσε ε, ε, ε, να, να γίνει ας για το lost Τώρα για το η μεγαλύτερη πορεία δικιά μου Τεράστια Πάρα πολύ μεγάλη μου Είναι αν τελικά η τελευταία Παλής. σκηνή εκεί που ήτανε ο... Είναι flashback είναι flash είναι flashback. Ότι flashback, flashback, ξέρω εγώ ή κάτι, κάτι άλλο Να πω εγώ τι μάζεις με το θέμα, δεν ξέρω τίποτα αυτά Κάπου ο διάβασα, βλέπω κι σε σχόλιο σε μας ότι εκείνη η skinny notes flash forward αλλά 10 χρόνια μετά. Οπότε είναι Α, η αλήθεια. Τι γίνεται όλα αυτά τα 10 χρόνια; Όμως γιατί 10 χρόνια στον इसी και. Χωρίς να ξέρω ξέρεις κιόλας το flash forward 10 χρόνια και πολύ μεγάλο έτσι δεν είναι. Δεν μняζοει τι έρωτι. Λοιπόν, ε, αλλά πρέπει να ε, πεθάσετε κάποιο, ε, δηλαδή <laughs> δεν είναι το flash phone Τι είναι το πλοίο που ήρθε, ποιοι είναι πραγματικά οι άλλοι, τι το είναι... Το πλοίο που ήρθε μάλλον δεν ήρθε για να σώσει ή ήρθε για να κάνει κάτι άλλο Να καθαρίσει Μάλλον είναι η... Η κάποια η άλλη επιχείρηση που κάτι σαν η εχθρή της δάρμα, Έτσι εγώ το, το περιμένω Λανή. Η εχθρή της dharma Η εχθρή της dharma ή η ίδια η dharma? Πάντως η άλλη πώς γνώριζε τον... Ε... Δεν ξέρω, κάθε κι άλλη πού εί να... Πώς το λέγανε ένα θύμπισέ μου τον Τον... Βέζεις <laughs> μόνο, το μάι και oh, το μάι. Βόνε, τον πόλε! Βόνε, ναι! Κι' η Penny... Πένι... δεν είναι στο πλοίο. Η Penny δεν είναι στο πλοίο. Με όταν τον είχε τον Αλλά <laughs> ναι. Ε... <laughs> τον βρήκει τελικά, δεν τον βήκε, θα έρθει και αυτή, κακιά πιέπιση, στιγμή. Ένανται. Αυτό μας έχουν του τέ... <laughs> και οι υπολικές ακούδες προσβέθηκαν εκεί πέρα Οι υπολικές yeah. ακούδες ήρθαν από το τέτοιο από την, yeah. uh, από την Golden Compass yeah, yeah, Οι υπολικές <laughs> ακούδες ήρθαν μαζί με τον Θαλάσιο, λέει αυτό που κάνεις και πέθανε. <laughs> Έλα, μη στα πράγματα <laughs> από <πρέπει> δεν <στον> <laughs> το ανέκδοτο δεν γίνει visual το Και πιώς από το Lost, έχουμε τη συνέχεια του... Ε, yeah, θα μπορείς να μιλήσεις, θα θα δεν μπορείς να μιλήσεις επειδή το 10ο επεισόδιο. <laughs> δεν θα το πείτε ότις γιατί θα πολύ εμένα yeah, Πώς φάνηκε. Πάντως κουράστηκα λίγα, και το 10ο επεισόδιο. <laughs> Κουράστηκες, ναι. Γιατί, γιατί να μου Γιατί δεν έχει την κοινή δερφορική Ναι, γιατί βάζω το επεισόδιο είχε γιατί, κάπου το πρέπει πρέπει και κάπους αλλούς. Αρχίσει, αρχίσει να θυμίζει τα επεισόδια. το 10 Γιατί μέχρι το δεν θύμιζε. Όχι, το 8 ο Ο ]ς το 7-8 το θύμισε κάτι λίγο. Το 10 είναι... Το 10 το... είναι, είναι, λίγο, και είναι 7, αμέσως, 7, αμέσως, το Ball. Δεν θυμάμαι. Το 7 και το 8 τι είχε. Δεν θυμάμαι, καλά. Το 8 ήταν εκείνο το που πήγαν οι Το Bucket Δεν επεισόδιο Καλό ήταν Γιατί εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σε εκείνο το επεισόδιο συγκεκριμένο δεν είχε την υποδομή για να γίνει αυτό το πράγμα. Βασικά στο 10 επεισόδιο είναι το τι Covid. έτσι. Και δεν το έτσι. <Παρίου> ναι, ο οποίος είδε το τέτοιο. Δεν το δε λέμε γιατί ο <Πιεύερο> Ναι, εννοείται. Και τι έχει βαλίτσα. Και τι βαλίτσα, δεν έχει δουλειά, δουλειά. Τι έχει βαλίτσα, εγώ έχω μια Εκείνο το ψυγείο που είχα θάψει η τι έχει μέσα. Και νομίζω ότι ξεχάστηκε εκείνο. Όχι, θα το... Γιατί θα το χρησιμοποιούσε εκείνη στιγμή μόλις βγαίνανε. Θα το Εγώ κάτι άλλο. Ένα που είχε Σοβαρά. Ναι, οι άλλοι που την πιάνε, ε... Α, ε, ποιες ο Ο Όταν είχαν πάει να σκάψει Ναι. Που κατέρεψε ο Ε, το έκυψε, και η και... ε, το είχε βάλει και πέρα, για να μην το δύο... Δειω... Γιατί Στο 10 το διεύει τελικά, έχεις η λες. Α, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, για πολλά ο, έχει... πες με να σας το βοήθεια Έλα έλα δεν μπορώ ξέρω εγώ Αμερικανάκια, καμένα όπα, σιγά 15 site για να τη Σάρα Τα αρχή αυτός, εγώ γενικότερα... Ένα που είναι... που είναι κάπως σημαντικό θα έλεγα είναι να πω πόσο μου η στο άρθρωστο, έτσι γιατί δεν το ρε παιδί μου και είχε αφήσει κάποια επισκέπτρια σχόλιο στο Σάραταν Κρέτη το άρθρο που ήταν για Γι'αυτίνα μόνη Ωραία! Και πήγα και το είδα και πάλι έλεγε «Ερ' παιδί μου θα επιστρέψεις, δεν θε επιστρέψει", και θεμείκα και την κουβέντα που είχαν κάνει στο, στο ίδιο το άρθρο του Prison Break Season 3, αν δεν κάνω λάθος, που λέγαμε ας πούμε θα επιστρέψεις, δεν θε επιστρέψει". εγώ μετά έδωσε ένα link που έλεγε ότι σταμάτησε παντούς αυτή είπε ότι άκουσε κάποτε, βγήκε η ίδια η Σάρα και είπε ότι το λιβάζει στο σχολείο του σχολείου Ε όλα Βγήκε η Σάρα και είπε ότι η ίδια ότι θέλει να επιστρέψει τη σειρά από μόνη της και προσπαθεί να πείσει τους παράγοντες να την τζαναβάνουν με κάποιο τρόπο μέσα Ωραία Και λέω ας πάω να δω Αμήπως μπορέσω να βρω κάποια πληροφορία για αυτό ότι είπε η ίδια ότι θα επιστρέψει για να δώσω κάποιο link ας πούμε Και πάτσε ρε παιδί μου σαν τα γκρέτη, returns Uh, Art Prison Break Series στο Google για να δω τι θα μου επιστρέψει Και πέτυχα <laughs> αν θέλετε να επιστρέψεις Shatangreddy oh. στο τέτοιο Πατήστε εδώ Και πήγαμε εδώ Έχει <laughs> <για> ένα <δω. laughs> Και με στο site SaveShatangreddy.org Το οποίο αυτό λέει μαζεύει υπογραφές και, και σχόλια και τέτοια από τον κόσμο, κάνει παιτίσιο, ουσιαστικά ο άλλος Και επίσης donation για να πληρώσει ο Έχει donation και, και όχι μόνο αυτό Λέει ότι άμα θες να πιέσεις Για να, για να γυρίσει η, που η Σάρα πιέσυχε. Μπορείς να, να γράψεις πό, ε, πώς θες να ξελιθεί όταν ναι, επιστρέψει κατάλαβα, ναι. και, να, και να τα στείλουν αυτά σε προτάσεις στο Hollywood για, για τους αναδειογράφους ε, Αυτό δεν γράφουν αυτοί Ωραία Ένα προσονομήσουν αυτούς Ε Τώρα, πέρα από αυτό, το site αυτό του συγκεκριμένου σου δίνει πέντε τρόπους για να το κάνεις, ωραία. Yeah. Και εκτός από αυτό, έχει άλλα 7 site που κάνει την ίδια δουλειά. Και εμένα η, και εμένα η... η σκέψη μου είναι η εξής, ωραία. Από ότι είδα στην συζήτηση που κάναμε στο, στο δικό μας στο site, με ελληνες <σχερσόν> <σχερσόν> <τίρισόν> ναι, το... ουσιαστικά, <σχερσόν> <σχερσόν> λένε, ναι, αλλά αν παρατήρισες, λέει ο άλλος ξέρω εγώ <σχερσόν> να επιστρέψει. <σχερσόν> λέει ο να μην επιστρέψεις. Και κάποια σχόλια λέγανε εγώ θα ξεναέρω να με επέστρεφε γιατί αφού την σκότωσαν και την θεούν μπαίνει. Ξέρετε ας είναι έτσι. Λάγια. Που σημαίνει ότι το ελληνικό κοινό θεωρώ ότι έχει μια καλύτερη κρίση από ότι το αμυντικό κοινό το οποίο λένε ναι, ξέρω πέθανε η Σάρα και τώρα τι θα κάνουμε. ξέρω. Εγώ ξέρω άτομα τα οποία έχουν φωτοκτονίσει. Έλα, έλα. Ωραία. Έναν, έναν, έναν, έναν, και μια Σάρα που είπαν ότι κόσμο, είναι δυνατόν. Εν τω και μερικά τέτοια. Έχει δει το παρόν με ζάiter είναι το Save Sarah Great που είπαμε στην αρχή. Με Pavelis. Το Michael and Sara. The Nanny Zone. <laughs> Έτσι. The Nanny Zone. <laughs> το Monte Carlo. Και το Monte Sara. Έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο. <laughs> <Yeah>. <laughs> Εντάξει, αυτά, απλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι επειδή μου την πιστεύω ότι το ελληνικό κοινό, με τα σχόλια που αφήνουν τουλάχιστον σε εμά, αυτοί που γράφουν σε εμά, δείχνει ότι έχει ένα επίπεδο λίγο παραπάνω κριτικής από ότι το διεθνές που απλά θέλουν τη Σάρα ξέρω τέτοιο. Εντάξει τώρα να επιστρέψουν όλο, να φέρουν πίσω τη Σάρα μόνο και μόνο γιατί θέλει το κοινό, για μένα... Mm. Ή για μένα, ε, σου λέω, ότι είχα ένα σχόλιο που το θυμάμαι μου Χημήνες που που μια κοπέλα πρέπει να ήταν σε μας, που είπε παιδί μου, ότι εμένα μου πολύ Σάρα, ο ρε παιδί, μου, Εντάξει, παιδί μου, στο όλο okay. τέτοιο, αλλά τώρα που, που δείξαν ότι δεν να μόνο και μόνο, γιατί θα ιστορία με το, mm. και, τι αυτό που πώς το πώς φάνηκε που τη ε, φόπι, Ένα... sì, ναι, εντάξει, δεν το έχει δει. Δεν ξέρω τι γλίτωσε. Bitch uh, you're not a Μην κάνεις Δεν κάνεις πόλερ, κάνεις πόλερ. Ναι, ναι, ναι. Στο Big Daddy... Ποιος? Αυτοτές φοβάται και έβει. Ποιο? αυτό Όχι, το τέτοιο. Του παντού. Ελά, καθαρή τύχη είναι. Ε, καθαρή Πολύ, Κάτι άλλο δεν θα Ναι ήθελα να πω αλλά Πάντως αυτό με τις απεργίες έχει βαθιές... είναι στα του τελείως. Ναι, αλλά είχε side effectsς ότι σταμάτησε το... Εντάξει, έχει side effectsς. Το βλέπω. Το Break θα μέχρι το 13. το πίτερ το είδα. Το κι αλλού. το Fox α κι αλλού. διάβασε στο Κρατάει... <με> το... Στέ <Επιστεί> πιθανό <προλαβαίνω, πάλι>, τσι... <ν 'καμμά> που κρατάει στο Αλλά με το γιου το έμπαν απολαμβάνει, θα του βάζω καλύτερα και το Εγώ γράψει το άρθρο παλιό, έλεγε ότι τα επεισόδια τους φτάνουν μέχρι το 13, δεν Γιατί πρέπει να γράψουν άλλο. Ε, Γιατί αυτό πρέπει να γυρίσει πολύ. τα 16 πλέον, δεν Δεν το δείξουν θα το <ολόκληρο>, <ολοκληρο>, <ολοκληρο>, <πήγα>, ναι Εντάξει, το και Καλά, ναι, Εγώ συνεχίζω μέχρι μέχρι και αυτό το που το να λέω ότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο το ιδιαίτερο του προσεμπρίκου φέτος. Το... Ο δεύτερος μου πάρα πολύ, ο και ο πρώτος. Αλλά ο τρίτος δεν το καθώς, ξέρω, το... ούτε Το να μ' αρέσει, δεν ξέρω, το, IT το, IT κράουδ, το IT Crowd δεν έχει δηλωθεί κάτι, τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο παρακολουθούσα. Αν θέλει να πάω παράλληλα να μπω να δω. Ναι, ε, καλά, δεν θα έκανα. Ε, Για θα ψάξω, μέχρι να μάθω να Αλλά θα, βγει, θα ξεκινήσει το αμερικάνικο Olympic crowd. Ε, όχι, όλοι, το λέγεται ίδιο, εντάξει, δεν μου αρέσει. Κι όμως θα ξεκινήσει το Olympic crowd του το Αμερικάνου που θα είναι η ίδια υπόθεση ακριβώς. Ωραία, κάτω το ελληνικό. Θα μπορούσαμε. <σχελόν> είναι η ίδια υπόθεση ακριβώς με μάλλον τον ένα τους δύο θεατρικούς να παίζει και σε αυτό και θα είναι σεζόν ολόκληρης, 22 ψώδια, όχι έξι που βγάζει, που βγάζουν οι Βρετανοί γιατί τάξει αυτό, είναι, αυτό εγώ, εγώ διαφώνω ε, ε, πάρα ε, πολύ Καλό, είναι πολύ μικρό, είναι 20 λεπτά, εντάξει Ναι, ρε παιδί μου, ας όσο σου Όχι, είναι αισθαρικό <στα> ε ναι. Όχι, έχει σταματήσει τη δεύτερη σειρά και δεν έχει κάποια ανακοίνους για τρίτη Ξέχι, Αυτό, αφήσουμε. να δώσουμε λίγο και κάποια στοιχεία για το μπολ, έτσι. ξέρω Για το μπολ με τις σειρές Α, ναι Βλέπω το τελευταίο update 25 που είναι από μία ώρα ξέρω εγώ 11 Ινωρίου από μία ώρα ξέρω εγώ Αλλά τι υπήρχε Αλλάς το update 8 Ινωρίου Αυτές πάνω Πείτε πείτε το τέτοιο το πώλησης Το Prison Break προηγείται πάρα πολλούς ψήφους Και μέχρι πρότεινος ήταν πάρα πολύ κοντά Ε κοίτα είναι το θέμα ότι έχει κάποια δυναμική το Prison Break Επειδή το βλέπουν και στον αντένα τώρα κάποια άτομα Ναι είναι και αυτό και ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το, ναι. το βλέπω, ξέρω, έχει ροστο βλέπουμε. Το πούμε. Δεν έχει χέρι ακόμα. Πότε χείρι. Δεν ξέρω. Την τρίτη ζωά θα πέξει το ροστο. Ναι, την πότε και την δεύτερη έχει παίξει νέτε, ναι τα προηγούμενα χρόνια. Και προηγείται ε, με 180 ψήφους περίπου. Μπορεί, τώρα δεν μας πάει ο ροστο που έχει στην κοινωνική συνέντευξη. Όχι, τώρα δεν μας πάει ο ροστο. 800 λάθος, τώρα δεν το βλέπει κανείς. 802 λάθος. 802 ναι, non αν πατήσουμε update μπορεί να έχει άλλο Και επίση να πούμε ότι η προηγή του Μαρτάκη Περίμενε παιδί, το έλεγα Να πούμε για την Geurovision, να που σας αλλάξει το θέμα Όπου η έχει πότυχη τελώς Η λοιπόν, <laughs> συγκεκριμένη δημοσκόπηση του στο site για την Eurovision, Για τους 3 υποψήφιους Την καλομίρα τον Κώστα Μαρτάκη Και την Χρήσπα <laughs> Αυτή τη στιγμή φέρνει πρώτο τον Κώστα Μαρτάκη Με κάποια διαφορά σημαντική θα έλεγα Από την Καλωμή 62 Πιο λίγη, ναι, πιο λίγη. 5, ε, 62 5-18 με 5, Να πούμε ότι Χρήσπα είναι εκτός yeah. συναγωνισμού <laughs> Η Χρήσπα έχει ξεπεραστεί, ξεπεραστεί και του κανένα έτσι <laughs> να, πούμε, <laughs> να πούμε ότι υπάρχει link Και στο fan club της και στο Μαχτάκι Γι' αυτό έχουμε τους ψηφους του δύο. <laughs> Ωραία <laughs> ε, <laughs> Τι δεν που... <laughs> <να> υπάρχει link <laughs> υπάρχει link για το άρθρο στο fan club, στο Ναι, κάστोबर. Ε, ε, ναι. ναι, το Τα σε forum, έχει forum. Να βεις αυτό, club, βίδες ψυφίσεις, εχσω. δηλαδή, τέτοια... αρνητικό μας. Ε, κάποιος το βάλω, λέει, ξέρω. Mm -hmm. ε, και Οκ. και έχουμε άλλο να το link στο Να το και το στο να δούμε το graph. Εκτός δεν ότι θα κάτι τέτοιος. που Εντάξει. Αν εμφύερες. Σε... Θα δούμε. δούμε. Έχεις το Finder, Official Fan Club. Θα στο ξαβάλουμε στο Και Ωραία. Τι άλλο πούμε. Καλά. Μην πούμε το πάνω λίγο στα θέματα που έχουμε σημειώσει. Δε αυτό είναι. Και το άλλο είναι που είναι με αριθμητικό. δεν το λέμε. Γιατί πολύ μιλάμε. Έλα ρε μιλάμε πολύ ώρα. Να, το βρήκα. Σε Βρίσκει. Αυτή είναι η, η <σχ> ναι. Κάπου πρέπει να έχει το το τώρα <σχ> Δά, ξέρω, σπάω, θα το κάνουμε μετά αυτό. Μηνύματα. Στηρίξτε τη Χρήσπα γιατί δεν έχει λίγο Θα βάλουμε και άλλη μια γραφή και δεν θα πάρω παραπάνω το πάρω Εδώ θα το κανένα σε Εγώ, ξέρω... ακόμα το πούμε. Κάτι Ξεκίνησα να συζητήσουμε. Επειδή. Δεν ξέρω, μου, θέλετε να συζητήσουμε αυτό που έμαθα με κλιματικό ή κάτι άλλο. Ξέρεις, έχεις κάποια πληροφορία γι' γιατί... αυτό. Είχα... Έχω πληροφόρηση. Μπορώ να Έτσι... πω για κάποια γενικά πράγματα. Ξεκίνησα να παρουσιάσεις, μπορείς να πεις. Και μπορώ να πω και τη τελευταία συνάντηση που έμαθα. Έλα, πες. Λοιπόν, τέλος το θέμα αφορά το open coffee και κυρίως το, το φέρνω στο, στο προσκήνιο λόγω του ότι το οργανώνει ένας γνωστός μας, ο Καμπα <Σιζε> Πως είναι ε, το site Spacees. dot live. dot com; Κάποιο καλός Spacees. dot live. dot com; Και μπας, πτώση, μιλούσαμε σε κάποια φάση για το Team το Open Coffee; περισσότερα υλικά θα γνωρίζουν; Υπάρχει ε, και Closed Tea. Τι; Close Closed tea, tea. Closed Tea. Open Tea. Θα είναι Closed Tea; Είναι Closed Tea. πάντων τα ντελικάρ; και λέω ότι το Open Coffee είναι μια συνάντηση νέων επιχειρηματιών η οποία ξεκίνησε έξεκαν στο εξωτερικό να συμβαίνει, Αμερική κυρίως πρώτα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, στην Αθήνα ε, το πρώτο Open Coffee και έχουν γίνει κάποιες συναντήσεις πλέον στη Θεσσαλονίκη Μπορείς να παρουσιάσεις και εσύ με αυτές Μπορεί να παρουσιάσει όποιος θέλει και Άμα έχει θέα, ιδέα είναι... Κυρίως η λογική του είναι να παρουσιάζονται start-ups, δηλαδή ε, Εταιρείες που ξεκίνησαν με βάση κάποια ιδέα Αλλά μπο... τουλάχιστον σε αυτό που διοργανώνει ο Γιώργος Κασελάκης Με τον Στέλιο Πετράκη από τον Wiggler Εμείς ξέρω, ε... Ε, ξέρω. Ε, γιατί εντάξει, Να, ξέρω, ό, ξέρω, ό, ό, ό, ό, Παρουσίασε ο ήθελ... Στέλιος, σε... Παρουσίασε <στά> το, το... <στά> <στά> Flicker Slide το παρουσίασε το Flicker Slide Έτσι, τουλάχιστον, δεν έμαθα εγώ εσύ θα τον δω τώρα το σπίτι μου, θα το σπίτι μου. Εσύ θα τον δω τώρα το σπίτι μου. Εσύ θα τον δω τώρα το η τρέχουσα συνάντηση που έγινε όταν ήταν στις 22 22. ήταν στο Cafe de l'Art στο κρατικό θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Ήταν η τέταρτη συνάντηση στο Pencocki στη Θεσσαλονίκη. Ήταν να γίνουν κάποιες παρουσιάσεις, τελικά γίνονταν λιγότερες από ό,τι έμαθα. Δεν ξέρω ακριβώ ποιες γίν Ξέρω ότι ήταν να ο Στέλντος το Flickr Live. Ήταν να παρουσιαστεί ένα startup ενός alternative video club που βρίσκεται κοντά στην κεντρική βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκη. Την καλύτερη ήταν, Και αυτό, θα σου πω, είναι ένα video club το οποίο φέρνει υλικό alternative. Δηλαδή δεν έχει τις κλασικές εμπορικές ταινίες. Έχει κάποιες παλιές, κάποιες τσαγμένες έχει επιχείρηση από ανή με μια μεγάλη συλλογή για όσους παρακολουθούν. Φέρνει δηλαδή υλικό σπάνιο. Πακιστάν και γεμάτο τραπέζι. Και από ό,τι μου έχει πει ο Γιώργος που μιλήσαμε λίγο, ξεκίνησε από το τίποτα και πήγε πολύ καλά. Τώρα, ε, σαν την οργάνωση μπορώ να πω ότι εγώ το βρίσκω τουλάχιστον ενδιαφέρουσα. Αλλά πάντα για... επέτρεψε όσους δεν μπορούσαν να πάμε. Γιατί μαζεύει, ναι, ως την τελευταία με εδώ ήθελα να πάμε, αλλά δεν μπορούσαμε γιατί είχα βάθει να εγώ σε μιλάει. Τέτοια Βάζεις, αλλά είναι ενδιαφέρουσα γιατί ε, έχει ποικιλία ε, mm. ανθρώπων που την παρακολουθούν, δηλαδή δεν είναι πληροφορική, είναι κομμωλόγιο, είναι μηχανική, έχει πολύ κόσμο. Πόσο κοινό έχει τελευταία φορά; Ε, από τη διάφοση σχόλη του Γιώργου, ήταν πολλά τα άτομα και ήταν δηλαδή, τόσο όσα περίμενε. Καμιά τριαντάρα περίμενε, ξέρω εγώ, τα πιάσε, τόσα, δεν ξέρω τρυπώς. Και μπορεί να προκύψουν και επιχειρηματικές Και μου είπε ότι την τελευταία φορά, η σύνδεση ήταν τελείως διαφορετική δηλαδή ήταν ακόμα πιο μεγάλη η ποικιλία των ειδικοτήτων. Και πότε θα γίνει το επόμενο, Ξέρουμε; με, η ε, βγάζει στο ε, opencoffee.gr, ε, ε, βγάζει feed ε, κατά καιρούς, τώρα, ε, πω, τι, για να και παρουσιάσει, για να, πριν, για να ναι, δείξουμε. Ε, ε. Αγίως, τίρα, συζητάμε. Όχι, υπάρχει μια εκτίμηση, θα γίνει σε δύο εβδομάδες, θα γίνει σε δύο μήνες. Αυτή τη στιγμή εκτίμηση δεν νομίζω Συνήθως... Εντάξτε <Δεξελίδι> ρε, ναι, Ήταν να παρουσιαστεί το ε, slide flicker του, του, του Στέλι του Πετράκη, το 7 Film Gallery που είναι αυτό που είπαμε τα τέτοια, το και, κλίμανι, και, το, και ο, ο Παύρος Κατσόνης είναι στην έψινο -ε που είναι για τα Sancer. Ε, συνεργάζεται μαζί του ο Γιώργος αυτόν καιρό για κάποια software. <Τι> ε, δε αυτό δε ήτανε... Κάποιος γιατί να σου πω, γιατί... γιατί το σκέφτηκα να το προτείνω αλλά mm -hmm. δεν έχει κάτι καινοτόμο και ούτε είναι η εταιρεία. Δηλαδή είναι ένα software για μια στάνταρ μηχανική λοιπόν, επιχείρηση που το δεις. Πρέπει να παρουσιάσουμε κάτι εμείς σε ένα-δυο μήνες όπως. Στην λίγο υπηρεσία, στη λίγο Όχι. Εδώ <laughs> <laughs> αυτό το παρουσιάζω. Λοιπόν, ευχαριστώ. <laughs> <ο laughs> <χάρησης Φτόραξης. Κατήστε laughs> να το μεταφράσετε. <laughs> κατήστε <laughs> κατήστε <laughs> να το μεταφράσετε. Κάντε να το μεταφράσετε. Και στο σκέρδες που με πάει. Α, τι είναι στο σκέρδες. Τι, ο πεντάχτη. Πους λαπέντχετος. Εν τω μου έχει μιλήσει και με τους που πάνε συνήθως και είναι αρκετά ενδιαφέροντα άτομα τώρα Τώρα η δεν δεν η η η η η η η η η η το η το η η η το, το η Το το Google η η η η η η η η μου η η η μου η η η η η η η η η ε, συνήθως δεν περιμένουν να προκύψουν παρουσιάσεις για να κάνουν τη συνάντηση yeah, yeah, yeah. Κάνουν τη συνάντηση και βρίσκουν όποιον νομίζουν από πληροφορία τους Του προτείνουν να μιλήσει Το ζήτημα είναι να έχει γύρω στις 2 με 3 παρουσιάσεις τη φορά αλλά το ψωμί από ό,τι κατάλαβα είναι στην κουβέντα που γίνεται μετά. Δηλαδή ουσιαστικά εκεί μαζεύονται όλοι, κοιτάγουμε παρουσίαση και μετά καθόμαστε 2, 2, 3, 3 στο πάρει και μιλάμε μεταξύ μα. αυτή την ιδέα, ξήπο οικονομγο με ζώνη, τι χειρόσε θα έχω από το κράτο ή τι χρειάζεται να κάνω κλπ. Το πάκι μου. Και να το υπάρχει μια οργάνωση βιντεοσκόπηση τη συνάντηση για να γίνει στο ίντερνετ. Προσπάθησα να τραβήξω βίντεο στην Αθήνα τελευταία φορά που το όχι δεν έπαιχε, ήταν... τραβήξαν να σε ένα σημείο. Αλλά μπαταρία δεν την κόπηκε. Όχι δεν μπαταρία, μου είπε ο Γιώργος. η κασέτα που είχανε, Ο χώρος δηλαδή που είχανε την είναι Γιατί το περίμενα να είναι μία συγκεκριμένη ώρα, μία-μία μισή ώρα με παρουσιάσει, δύο, και αυτό κράτησε τρεις τέσσερις. Έχει ένα συγκεκριμένο πράγμα, α πούμε, θέλει ξυπνή εξοπλισμό. Α πούμε μια συγκεκριμενη μια ωρα δυο και αυτο κρατησε μια καμερα ναι, <Ρε> εγώ το, αυτό το εξέλαβα πιο πολύ ως ε, μια ευκαιρία να γνωρίσω αλλα άλλα άτομα που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα <Ρε> και αρχίσεις να, είναι... να κάνεις κάτι όλοι μαζί. Κάνεις ένα κανάλι στο YouTube, ρε. Και κάνεις και γνωριμίες βασικά έτσι. Στον επαγγελματικό χώρο. Θα ενημερώσουμε <Ρε> <Ρε> <Ρε> και την επόμενη Και μπορεί να είμαστε και εκεί, αν μπορέσουμε. <Ρε> <Ρε> <Ρε> <Ρε> <Ρε> θα το... πω Θα την ναι. Να μην είναι Εντάξει δεν είναι αυτή η για μένα δεν πάει πια ναι. Και Τι και, και δε <σίλω> δεν τώρα <σίλω> δεν έχεις πια δεν έχεις πια η Ποκτέα. Τι πάει να τα που πήρατε. Όχι. Για να να να Εντάξει μπορεί, αλλά... Ότι πήγαμε Το μόνο είναι ότι δεν Ευχάζεις τη σε γιατί δεν με εμάς Ο στο ξυλογείο, χτυπήσαμε την μετά να νικήσουμε και να φύγουμε. στο ξυλογείο και να δούμε στην αυλία, κάτι ξύλα, έφυγε να κάνουμε κάτι, είχατε Μας στο club, παιδιά, έχετε τόσο μεγάλη που δεν στο στο μπήκαν και δεν Το Το ήταν καλό. Δεν την Εντάξει, εγώ πιστεύω Ναι, γιατί με την προσέλευση που είχε δεν ήταν παραπάνω... φύγανε στη μέση καταρχάς. Να σου πω ότι... Μην ξέρω μην τι κοινό έχουν, αλλά μέσα σε λίγο δύσκολο να Εγώ. Εντάξει, φορά δεν ήταν τόσο φύγε, Εγώ πάντως με αφωνία αυτό το πράγμα, το Δηλαδή τα Lives που βγάζουμε κλπ, πιστεύω ότι πρέπει να το αλλά α πούμε καλό έτσι. Να σκεφτείω πως μπορεί να γίνει. Τα θα το πει και παλιότερα, αλλά μετά το μόνο που βρήκα που να μπορεί να γίνεται αυτό είναι το plugin, τουλάχιστον. Να έχουμε ένα τέτοιο. Θα... Να, πολλές ιδέες έχουν καλέσει. Προς το παρόν εντάξει, το plugin βοηθάει κάπως, γιατί με κόκκινο φαίνεται το επιθυμισμό, φαίνεται ημερομηνίες που έχει κάποιο ιδέα. Δεν δείξαμε βέβαια να το πλέπεις, εντάξει. Εντάξει, άμα α, είναι α, ένας α, τρόπος να και... το απεικονίσουμε, ξέρω εγώ αυτό. Τα θέματα, έτσι. Εντάξει, ταινιώσουν τα θέματα αλλά και η ώρα είναι κατάλληλη νομίζω για κλίση μου mm. Αν τη yeah. συγχάστηκα να το λίγουμε 25. mm. Είστε Είστε Το 25ο newscast Έφτασε το τέλος στο τέλος, του. <laughs> τέλος Και... μπορεί να το βάλεις αυτό έτσι <laughs> Και Λυπόμαστε που θα σας αφήσουμε <laughs> Εγώ δεν λυπάμωσε με το, εντάξει μιλάμε ώρα Εγώ <laughs> είναι 53 λεπτά φίλοι και κάθε μια χάρα πάει, χάρα αυτό Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σοβαρό πόθιπος ένα σοβαρό Ναι, ναι, όντως, ήταν... Εσύ μιλάς πάλι της που δεν έχει αυτό το Έχει λιγότερο από τις άλλες φορές τα λίγο λιγότερο από το τότε, λίγο περισσότερο από το 12, ομάδα. Να το επιθυμίζουμε κάτι καιρό. Ο Χρήστος, ο... ο Άγγελος και ο Αποστόλης Σας oh. χαιρετίζουν Όχι. Oh, ναι. Yeah. <laughs> <laughs> Κύριε γεια σας. Oh. Δεν θεύγω, τη διάραξε. Θεύγει. Μου Έτσι. Αντιγιά. Αντιγιά.